Now. It's rebel it's Καλησπέρα σας. Το δίκτυο Ελεύθερων Φαντάνων Σπάρτοκος δίνει και απόψε βραδινή αναφορά στο πλατεία radio.gr. Στην μια παρέμβασή μας, θα αναφερθούμε στην κατάσταση που επικρατεί στον ελληνικό στρατό, θα προσπαθήσουμε να δείξουμε τι βιώνουμε φαντάριες του παραλίλου του θητεία. Να παρουσιάσουμε επίσης τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για την πρόσληψη χιλίων μισθοφόρων στρατιωτών στον ελληνικό στρατό και να μελετήσουμε μαζί σας το πραγματικό περιεχόμενο και τους σκοπούς που εξυπηρετούν αυτές οι πολύ κρίσιμες επιλογές. Σας θυμίζουμε ότι το τηλέφωνο επικοινωνίας μας είναι το 6932 955 437, ενώ στο ίντερνετ μπορείτε να μας βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση δίκτυοςpartocos.blogspot.com. Ας πάρουμε όμως μια μουσική ανάσα. Είναι μαζί σας το δίκτυο Ελεύχρον Φαντάρου Σπάρτοκος και σας καλούμε να επισκεφτούμε το στρατόπεδο δελαπόρτα της, αερο... της αεροπορίας στρατού στην Πάχη Μεγάρο. Εκεί τα όσα συμβαίνουν θα μπορούσαν να εμπνεύσουν το συγγραφέα του μέλλοντος για να γράψουν το έργο «Φαντάρι και Ποντίκια». Βλέπεις τα σκουπίδια και τα ποντίκια δεν απασχολούν τις επιθεωρήσεις που σχίζουν τους φαντάρους για να είναι όλα τέλεια. Στο στρατόπεδο Δυναπόρτα της αεροπορίας Στρατού στην Πάκη των Μεγάλων, τους ενδιαφέρει περισσότερο η εικόνα παρά η ουσία και η σωστή διαβίωση των Παντάρων. Με τέτοιαν αλλαγή της ηγεσίας στο Υπουργείο Άμνας έχουν αυξηθεί οι επισκέψεις του νέου Υπουργού καμένου λόγω και των σχέσεων που έχει με το αεροδρόμιο της Πάκης και τον επιχειρηματία που νοικιάζεται αεροπλάνα. Σε κάθε επίσκεψη όμως του Υπουργού, είτε για χρήση κάποιους αεροπλάνου είτε για επιθεώρηση, οι φαντάζεις είναι αυτοί που την πληρώνουν. Όταν καλούνται να κάνουν πράγματα πέρα από τις αρμοδιότητές τους, αλλά και εργασίες μόνο και μόνο για να κρύψει η διοίκηση τα πραγματικά προβλήματα του στρατοπέδου και που αφορούν την καθημερινή διαβίωση των φαντάρων. Είναι χαρακτηριστικό ότι για την επερχόμενη επιθεώρηση οι συνάλλευτοις στρατιώτες έχουν νιώσει, δουλεύοντας απερίπου ώρες κάτω από τον ήλιο. Η εικόνα είναι αυτή που μετράει στον στρατό. Η ανάγκη να δείξει έργο η διοίκηση της μονάδας. Και Έτσι για παράδειγμα το πιο επικίνδυνο θέμα που απαιτεί άμεσα λύση καθώς αποτελεί τεράστια απειλή για την υγεία όλων αφορά το τεράστιο όγκος των παιδιών που συσσωρεύονται στους σκάδους δίπλα στα μαγειρία. Μόνο μέλημα των αξιωματικών είναι απλά η σωστή κατανομή τους στους σκάδους και η συμπίωση, η συμπίωση ώστε να μην φαίνονται και όχι το μάζημα από τους αρμόδιους φορείς και το δήμο μεγάλο θα τα εξετάσουμε όλα αυτά σε λίγο μετά από μια σύντομη μουσική άνα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 The Machine Keeps Turning Death and Hatred to Mankind Poisoning Their Brainwashed Minds Darkness, world stops turning as where the body's burning. No more war pigs the power, and as God has struck the hour, day of judgment, God is calling on the Φίλοι Acornetés, είμαι μαζί σας το δίκτυο Life of the Spartakorn. Στα το τηλέφωνο της μας είναι το 6932-955-467 ενώ στο Internet μπορείτε να μας βρείτε στην διεύθυνση το στρατόπεδο της το φορτικό του Δήμου έρχεται σπάνια μαζί με φαντάρι, με αποτέλεσμα τα σπίτια να είναι τόσο πολλά, που ειδικά από τη στιγμή που βελτιώθηκε και ο καιρός, η κακοσμία φτάνει μέσα στα μαγειρεία και στο λόγο που μένουν φαντάρι, κάνοντας τις συνθήκες ιδανικές, βόνο για τα ποντίκια. Οι φωλές τους φαίνονται. Τις νέχτες τρογυρνάνε ακόμη και μέσα στον αυτόμα του πολιτή, στους χώρους των πλών αλλά ακόμη και μέσα σε κύριους χώρους του Στριβεβέγου. Εδώ και ένα μήνα έχει γίνει πολιτικός ψυχασμός για τις κοργίες του Σαλάμου στο φαντάρο και τοποθέτεις φαρμάκους για τα ποδίκια, αλλά μόνο στους χώρους του εστιατορείου. Ωστόσο, όσο φάρμακο και να μπει, η αμέλεια που δείχνει λίγηση για τον έγκο των σπηδιών που συσσωρέχονται θα είναι πάντα η πηγή του προβλήματος. Σε σχετικές επισημάνσεις των συναδέλφων, η ευθύνη φαντάρου. Ενώ επίσης διατυπώνουν και κατηγορίες που αφορούν τα μέτρα που οι ίδιοι δεν λαμβάνουν. Το πρόβλημα όμως είναι τόσο μεγάλο και η λύση αφορά κάποιες καθαλότητες χωρίς κατάλληλα υλικά και με αντιμικροβιακά γάντια, Κρατήστε το, που το επάνω με το παραμικρό, με τον κίνδυνο σοβαρό μολύνσεων με ανοιχνεύει. Αυτά είναι ανούσια Φαντάρη, όμως οι απειλές για κρατήσεις και στερήσεις εξόδου των στρατιώτων είναι εύκολες, προκειμένου να μην χαλάσει η του τρόπου του στον κάθε επισκέπτη και φυσικά πολύ περισσότερο στον Υπουργό Πανοκαμένο. Ενώ βρισκαλοκαιριού με πολύ υψηλές θεμοκρασίες επισημαίνουμε τους τεράστιους κοινώνους που κρίνει για την υγεία των φαντάρων αλλά και την υπόλοιπη προσωπικού, η συνέχιση της αδιαφορίας στο πρόβλημα του σπηλιών και του υπερπληθισμού των ποντικών. Και τονίζουμε ότι η ευθύνη δεν είναι το φαντάρου αλλά και με την υποχρεωσή τους να λύσουν αυτοί το πρόβλημα. Τα άγια ορισμένων τελεχών για την καλή εικόνα της μονάδας κατά την επίσκεψη κάποιου ανώτερου, ας μην γίνονται αφορμοί για να καταπατούν τα δικαιώματα του συναδέλφου. <Mich> θυμίζουμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα από τα σημαντικότερα στρατόπεδα της αεροπορίας στρατού που φιλοξενεί υπερσύχρωνα πολεμικά μέσα και συχνότερα υποδέχεται τον ίδιο υπουργό άμυνας. Φανταστείτε, μέχρι τότε, ας πάρουμε μια μουσική ανάσχεση. Live, yeah. This one goes all to all fascist bosses and nazi coppers SENDER A MOTHERFUCKER Θα συνεχίσουμε ότι είναι μαζί σας το δίκτυο Ελεύθερος Παντέρως Πάρτοκος. Ας φύγουμε λοιπόν από την Ατική και ας πεταστούμε στη Θράκη. Εκεί διεξάγεται μεγάλη εκστρατεία ενάντια στις πέτρες στο στρατόπεδο Ιώκου του Πρωτοκοινού, με θύμα προσπάντων τους φαντάζους. Οι στρατιώτες στο συγκεκριμένο στρατόπεδο είχαν την ατυχία του υποβιωμένου να μην λάβει σοβαρά υπόψη του τι συνεχείς καταγγελίες του δίκτυου Ελεύθερος Παντέρως Πάρτοκος για τη διοίκηση του αξιάρτου Πογαδόπουλου. Στο κέντρο εκπαίδευση τεθρακισμένων αφλώνων. Θυμίζουμε το κυνήγι αδέσπο των ζώων, την εθνική και ρατσιστική προπαγάνδα του, τι τεράστιες ελλείψεις της ήθης των αφιλέτων και διάφορα άλλα. Με αποτέλεσμα τώρα να απολαμβάνουν τον νέο διοικητή. Και ο διοικητής Τσαξέρος Παπαδόπουλος κήρυξε τον πόλεμο στις Πέτρες. Και όπως κάθε πόλεμος έχει αιτία, την επιθεώρηση που θα γίνει, θήτες, τον δικητή και θύματα. Οπως π Ας δώσουμε όμως ο στο στους συναδέλφους που υπηρετούν στον στρατόπεδο Ιώκημ, που Μας λένε, πρόσφατα έχει αναλάβει ο Τσακάρους Παπαδόπουλος, που είναι διοικητής του κέντρου στην Αβλώνα. Μας έχει βάλει να μαζεύουμε πέτρες σε όλο το στρατόπεδο ακόμα και το μεσημέρι. Ελάχιστες πέτρες έχουν ξεφύγει από την οργή του. Αύριο υποδεχόμαστε το γενικό της θεοτήτη και να στο πούμε, τι τραβήξαμε τις τελευταίες μέρες. Από 5 το πρωί, το μεσημέρι μαγήλια, Κάποια άλλη αγκαρία υπηρεσία και το απόγευμα πάλι πέτρες. Περιτών, να θυμίσουμε ότι τα χορτοκοπτικά έχουν την πολιτική τους. Το κορυφαίο το αφήσουμε για το τέλος. Πήγανε συναδέλφους να σκουπίζουν την άσφαλτο. Ναι, στην Κομποτινή, στο συγκεκριμένο στρατόπεδο, η άσφαλτο γλάμπη. Δεν μπορούμε να μην τα λόγια του αναπληρωτή υπουργού Κώστα ήσυχου, όταν πρόσφατα κατά τη την ορκομοσία στην 124 του ΟΗΕ τόνισε στους συναδέλφους η φοιτεία δεν πρέπει και δεν είναι τιμωρία. Μια, με πώς. Τζαμποβλική εργασία είναι. Τεράστια εργασιακή και οικονομική εκμετάλλευση. Προετοιμασία για να γίνουν κρέα στα καλούνια τους. Συνένοχοι, συμμέτοχοι στα μπελιστικά εγκλήματα του ΝΑΤΟ και του Ευρωσφατού. Συνεργάτες του κράτους του τολοφώνου Ιδραή. Συνεργεί στον πόνο κατά τον απελπισμένο μεταναστών. Ας πάμε όμως να πάρουμε μια νέα μουσική ανάσα. Κρατές. Είναι μαζί σας το δίκτυο Λύθμου Φανταρός Σπάρτοκος. Θεωρούμε ότι πρέπει να θέσουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, καθώς η Υπουργή Άμνας, Καμένος, Ίσυχος, Τόσκας, φαίνεται ότι έχουν τα χρήματα για την πόληψη μισθοφόρων στρατιωτών. Για την παιδεία δεν έχει λεφτά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Αποδεικνύοντας και αναδεικνύοντας το σκληρό ταξικό της πρόσωπο, καθώς έρχεται να δώσει λεφτά για ενώ έχει προηγηθεί, τα, έχουν προηγηθεί μάλλον τα 500 εκατομμύρια δυνάρια που έχουν δοθεί για άκρυστος πολιτικούς εξοπλισμούς σε συγκεκριμένη Αμερικάνικη πολιτική βιογκάνεια και Έλληνες πολιτικούς στο του. Η συγκεκριμένη επιλογή της πρόβληψης χιλίων νοσοφόρων ουσιαστικά συνοχίζει την πολιτική των Σαμαρά Βενιζέλου καθώς είχαν, ε, είχαν πάρει ανάλογη απόφαση την οποία ήταν να δρομολογήσουν κάνοντας πράξη απαιτήσεις του στρατιωτικού και αστικού κατεστημένου που είχαν όπως είπαμε και είχαν γλωμολογηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας .Ε. και του ΠΑΣΟΚ οι οποίες όμως είχαν σταματήσει μπροστά το φόρο της αναμενόμενης λαϊκής καταδίκης. Αναφερόμαστε στην πρόγειψη χιλίων όβα οπλητών βραχείας ανακατάταξης στις ένεπνες δυνάμεις. Σύμφωνα με δημοσίωματα υπεργράφη από τον πάνω καμένου, σχετική απόφαση για τη δρομολόγηση των απαιτούμενων από την κίνδυνη νομοθεσία διαδικασιών για να κατάταξει στους κλάδους των ενόπλων δυνάμων χιλίων όβα οι οποίες θα κατανοημιθούν ως εξής 600 στρατό ξηράς, 200 πολεμικό ναυτικό και 200 πολεμική αεροπορία ο πλητών για βραχεία περίοδο 2 ετών η οποία μπορεί να παραταθεί για ακόμη ένα έτος. Η δυνατότητα ανακατάταξης δίνεται μόνο σε οπλίτες που υπηρετούν και όχι σε εφέδρες, αμέσως μετά και σε συνέχεια της εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους Οι παραπάνω οπλίτες θα συνεχίζουν να υπηρετούν στις μονάδες από τις οποίες και θα απολύονται και οι συγκεκριμένες έχουν καθοριστεί με σχετική υπουργική απόφαση χωρίς δυνατότητα μετάθεσης. Τι είναι όμως οι ουσιαστικά είναι οι βάρβαρες εργασιακές σχέσεις που εισβάλλουν και στο στρατό. Αποδεικνύοντας πόσο τακτικά προκλητικές και εξίσου επικίνδυνες αφιλοπόλεμες είναι οι επιλογές της αριστερής εισαγωγικά κυβέρνησης Σιριζάνελ. Ο στρατός που και τα προηγούμενα χρόνια επιχείρησε να εισάγει το θεσμό των φωτοβόρων ΟΒΑ έναντι των πιο ακριβών μισθωφών στρατιωτών ΕΠΟΠ υπό την ηγεσία των καμμένων οίσιμων Τόσκα, βρίσκεται ευκαιρία να επιβάλλει τους νέους βάρβαρους εργασιακούς όρους και στις ένοπλε δυνάμεις με πρόσχημα το μνημόνιο και να επεκτείνει τα μυστοχωρικά του χαρακτηριστικά. Δύπλα, στην τεράστια μάζα των άνω των βούλων εφεύρων και φαντάζομαις, τώρα η όβα μισοφόροι, αλακάρτ, οι οποίοι δεν προσλαμβάνονται μόνο για να καλύψουν τις ανάγκες του πιο πολεμικού και κατασταλτικού του μήλους στρατού, δηλαδή τις ειδικές δυνάμεις, αλλά επίσης προλαμβάνονται στην πολιτική αφορία και στον πολιτικό ναυτικό, και τεχνικές ειδικότητες ας κάνουμε μια μουσική ανάς Υπότιτλοι ακρατές, είναι μαζί σας το δίκτυο λίγο Φαντάλος Σπάτωκος. Θα σημειώσουμε ότι το τηλέφωνο κοινωνίας μας είναι το 6 932 955 437 και στο ίντερνετ μπορείτε να μας βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση δίκτυο σπάτωκος blogspot.com Αναφερόμαστε στην πρόβληψη Χίλιο Νόβα των οπλητών βραχείας ανακατάταξης των νέων μεσοφόρων σε ανεκλεισνάμες. Η κυβέρνηση εμπαιρνεί πολλά στην εκτίμη εξανεργίας και στα δύο εξοδομιωγής τους μόρους ανθρώπους, ελπίδιος ότι έτσι θα κατορθώσει να λεύσει τις νέες μουσοφόρες. Ο κοινός όμως απευθύνεται στην κοινωνία, την οποία επιχειρεί να πείσει για τις προκλητικά ακραίες ταξικές επιλογές απαιτούντας εθνική ενότητα. Ενώ διαπραγματεύονται μια μνημόνια και έχοντας να τάξουν αριά πλέον μόνο τις πεντάμυνες ανακυκλώσιμες προβλήψεις Εντείνονται με αυτόν τον τρόπο την κατάρτιση κάθε ενιαίους λογικού εργασιακού δικαιώματος, σταθερής και αξιοπρεπής εργασίας, επευτείνοντας τον εργασιακό μεσαιώνα και τον βούρκο των απασχολήσεων αλακάρτ παντού, έρχονται να προσθέσουν αυτές τις χίλιες προγύψεων εις ο Φορονόβα, στην ένταση των πανάκριβων επικίνδυνων πολεμικών ασκήσεων με την Αμερική, τον Ευρωστρατό, τον ΝΑΤΟ και το Ισραήλ, στις δαπάνες των 500 εκατομμυρίων δολαρίων για άχρηστα πολεμικά αεροσκάφημα ή U.S.A. Να θυμίσουμε ότι και το 2001 οι προσλήψεις των τότε μοστοφόρων επαγγελματιών οπτικών από το ΠΑΣΟΚ, την Νέα και τον ΣΥΝ δικαιολογήθηκαν ως αντίτιμο της νεοσημετρίας και της ληψής επάνω των μονάδων. Τώρα, η πρώτη αριστερή κυβέρνηση εισαγωγικά, που στο τρίμηνο της κυβερνητικής δράσης έχει δώσει σαφή δείγματα καλλιέργειας εθνικισμού και μηχανισμού, ικανοποιεί μια ακόμη απέτηση του στρατιωτικού κατεστημένου την πρόσληψη των χιλίων μοστοφόρων OV. Προπαγανδίζοντας ως καθοριστικός στην όρεια της δημιουργία θέσεων εργασίας του στρατό και προβάλλοντας τους εθνικούς κινδύνους, είναι μια ακραία ταξική πολιτική επιλογή που εντάσσεται στα σχέδια πολεμικών υπολογιστών στην ανατολική Μεσόγειο και όχι μόνο, στις ανάγκες συμμετοχής σε υπολογιστικές αποστολές, στην ένταση του πολιτικού ανταγωνισμού Ελλάδας-Τουρκίας για τον καθορισμό ΑΟΣ και την εκμετάλλευση των ενεργειακών κοιτασμάτων που επιχειρείται να αντισταθμιστεί με την ενεργοποίηση του εννείου αμυντικού δόγματος Ελλάδας-Κύπου, τις συμμαχίε με το κράτος δολοφόνου Ιραήλ και τις στα στρατηγούς Αιγύπτου. Αυτή είναι η σύμμαχοι της αριστερής κυβέρνησης. Ας πάρουμε όμω μια νέα μουσική ανάσα. Right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 narcotics Out for the white cop. Ice Cube will swarm on any motherfucker in the boo.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 Κυρατές, είναι μαζί σας το δίκτυο Λίμφων Φαντέλος Πάττοκος και εξετάζουμε το ζήτημα της πρόγειψης χιλίων μισθοφόρων όβα στις έλεπλες δυνάμεις. Επιχειρούμε να απαντήσουμε σε ερωτήματα που απορρέουν από τη συγκεκριμένη πολιτική απόφαση το χρόνο που γίνεται και τις ανάγκες που έρχεται να Και ας μην μας ε, περνάει απαρατήρητο το γεγονός ότι συχνά ε, η ή όχι μισθοφόρο συνδέεται με τη μείωση της θητείας στους 9 μήνες. Μια τεράστια κατάκτηση της νεολαίας αποτέλεσμα της πολύχρονης καθημερινής συνδικαλιστικής προσπάθειας των φτωχών και του δικτύου ελεύθερων φαντάρων πάλι. Των διεκδικήσεων του ταφόλου του φαντάρων, που έχασαν πολύ αίμα, κυριολεκτικά και μεταφορικά, δεκάδες ήταν τα ατυχήματα και οι αυτοκτονίες στην περίοδο της Μιας όταν το 2009 ο τότε υπουργός Αμήνης ο ε, δάγκελς Μομάρακης ψήφισε το μέτρο. Είναι επομένως η πρόκληση των χιλίων όβα των μισοφόρων στρατιωτών ελληνική πρωτοτυπία. Πώς συνδέεται το μέτρο αυτό με την απέτηση των επιτελείων για στράτευση ανδρών και γυναικών στα 18, το ένα μέτρο ακυρώνει το άλλο, ή η αύξηση των μισοφόρων αλληλοδιαπλέκεται με την ενίσχυση της εφεδρείας και του της και τη συνολική πολεμική ανάπτυξης νεολαίας και εργαζόμενων, ακολουθώντας το πρότυπο του κράτους πους Ισραήλ. Σε αυτή η επομένη χρονική στιγμή, που η καπιταλιστική κρίση βαθαίνει και η πολιτικοί ανταγωνισμοί οξύνονται, το ελληνικό κατεστημένο δείχνει να ακολουθεί τις διεθνείς τάσεις. Αυξάνοντας τους εξοπλισμούς, προλαμβάνοντας τους μισθοφόρους στρατιώτες, καλλιεργώντας τον εθνικισμό και τον ιταλισμό, που στοχεύουν την πρόοδος της κοινωνίας στα πολεμικά τους σχέδια. Τόσο στις μεγάλες πολιτικές δυνάμεις, όσο και σε χώρες σε κρίσιμες περιοχές της ανωτολικής Ευρώπης, της βαλτικής και αλλού, με πρόσχημα τη απειλή, ενδυναμώνεται το ΝΑΤΟ και ο ενισχύονται οι στρατιωτικοί μηχανισμοί εφευρέας χαρακτηριστικό παράδειγμα όσα συμβαίνουν στην Βρετανία), ή στην Ουκρανία με τις ναζιστικές πολιτοφυλακές που ουσιαστικά καλύπτουν το κενό των, ε, των ανδρικού πληθυσμούς το οποίο αρνείται να πολεμήσει, και ενώ επιβάλλεται η στάτηξη των γυναικών και η πιο ενεργή συμμετοχή τους στο πεδίο της μάχης (με παράδειγμα του Αμερικάνικο στρατού). Απαιτείται η στράτευση των νέων στα 18 και επιστρέφει η υποχρεωτική στράτευση ακόμη και εκεί που είχε καταργηθεί όπως στη Φιλανδία. Στην χώρα μας τα σενάρια μετατροπής της Σερζαρίδας των Βαλκανίων πάλι και έρχονται. Η παλαϊκή άμυνα έχει ψηφιστεί και εν μέρει προχωρήσει. Νέα τάγματα αθμοφυλακής δημιουργήθηκαν στο, στην πλάτη των κοινωνικών κινημάτων και των κοινωνικών εκκλήψεων με χαρακτηριστικά των όσα συνέβησαν το 2011 ακριβώς για την αντιμετώπιση μεγάλων συγκεντρώσεων πλήθους. Οι φαστικές λέσχες εφέδρων αναβαθμίζονται από τους υπουργούς άμυνας Καμένο ίσχο και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων Κωσεράκο. Φαστικές λέσχες εφέδρων με προσανατολισμό την αντιοτόμηση των μεταναστών, τα κοινωνικά κινήματα και την πλουνοκράτηση της μειονότητας της Σλάκης. Ταυτόχρονα, προβλήψεις μισθοφόρων στρατιωτών τρέχουν και η απέτηση των επιτελείων για στράτευση ανδρών γυναικών στα 18 είναι πάντα εδώ. Ας πάρουν μια Επιχειρήσουμε να αναλύσουμε και να αναδείξουμε τι κρύβεται πίσω από την απόφαση κυβέρνηση της Ανέλ για να προχωρήσει στην πρόσληψη ψυχίων οδών από τους βραχιές ανακατάταξης της αστυνομίας. Η άποψή μας είναι ότι κανένας νέος άνθρωπος δεν πρέπει να καταρτήσει μισθοφόρος στις στρατό και αστυνομία. καλούμε την μονοειδίας να μείνει μακριά στις αστυνομίες και την αστυνομία. Η πρόοδος στις καθολικές δυνάμεις και το στρατός μέσω της την ανεργία είναι καιρότερη επιλεγή. Σε φέρνει κόντρα με τους εργαζόμενους και την ολοία που αγωνίζεται για τα κοινά μας δικαιώματα, σε θέρημα τα τζί και με το όπλο του τζιτζιτζιτζέι απέναντι στους απεργούς, προτοριανό το δομών των άμυνας ασφάλειας, να αποτελέσεις τη σιδερένια φτέρνα του κράτους διαρκώς έκτακτης ανάγκης του κοινωτικού ολοκληρωσμούς απέναντι στον αγωνιζόμενο πατέρα και αδελφό, όπως έγινε πολλές φορές τα τελευταία χρόνια σε κάθε μεγάλη κοινωνική διαμαρτυρία. Σε φέρνουν στο φόριο να καταπλήσεις λαούς Που έχουν τις ίδιες ανάγκες με σένα Και τρέφουν τα ίδια όνειρα Στο Μάλι και στο Αφγανιστάν, Στη Σομαλία και το Λίβανο Στα Βαλκάνια και τη Λιβύη, Στις πολεμίστρες της Ευρώπης Φόριο σε θέλει Στον πόλεμο Μεταναστών. Μπράβο των εφοδισμών και των πετρελαϊκών εταιριών Σε θέλει αναλώσουμε Ας πάμε σε ένα διάλειμμα Υπόλοιπος υπολογίζει το κυρίαρχο αστικό σύστημα εξουσίας τον κίνδυνο κοινωνικής εξέλιξης. Και πώς συνέβαινε όλα αυτά με την πρόσληψη χιλίων όγκων οπτικών βραχίας δυνάμεις. Για τη πρέπει να εκτιμήσουμε ότι ο που παγκόσμια κήρυξαν οι δυνάμεις του με αφορμή την 11η Σεπτεμβρίου και ως κατά μια νέα φάση. γίνεται η το λαό, η υποστήριξη της νέας καπιτελισκής ανάπτυξης που βασίζεται στη υλιοποίηση του κόσμου της εργασίας, η αντιμετώπιση των επερχόμενων κοινωνικών εξηγέσεων εξαιτίας της κρίσης. Πολιτική πόλεμη, ασύμμετρες απειλές, κατάσταση και τις ανάγκες. Αφόρνουμε να ολοκληρώσουμε περισσότερο τις διάφορες μορφές της τακτικής σύγκρουσης που διεξάγεται παγκόσμια, είτε με τη μορφή της αντιμετώπισης της λαθρομετανάστευσης εισαγωγικά, της τρομοκρατίας εισαγωγικά, της πειρατείας, της κατοχής και έλεγχος των πυρών και δρόμων ενέργειας, της καταστολής των κυμάτων. Αυτό δείχνει η εξέγερση του Φέρνγκισον και στη Μασαχουσέτη. Ποια είναι λοιπόν η δική μας απάντηση, πρέπει άμεσα το εργατικό και μελίουσκο κίνημα να ξεσηκωθούν και να μπλοκάρουν αυτές τις τριχοδιοκτικές πολιτικές επιλογές. Πιστεύουμε ότι ο κόσμος της εργασίας πρέπει να κλιμακώσει την πάλη του ενάντια στην προχωρητική στράτευση, αλλά και το νοσοφορικό στρατό. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δείχνει έτοιμη να θεσιάσει την ολία και τους εργαζόμενους ως στρατηγικό στα κανόνια των στρατηρικών το δίκτυο λίγο του Βαντάρου βρέθηκε στην εκμή του δόρατος του αρμπολινικού κινήματος. Αντιτάχθηκε μέσα και έξω από τους σχεδιασμούς των νέων περιορισκών υπερβάσεων, που σχεδιασμούσε η άσκηση μοίωχος των Στρατιωτικών Βνάμων Ελλάδας ή Ισραήλ. Ανοίγοντας τη συζήτηση μέσα στρατόπεδα, συγκεντρώνοντας εκατόρες προγραφές Βαντάρων από 50 μονάδες των νότιων Βνάμων, η προσπάθεια αυτή που βρήκε τη στήριξη των Εργατικών σωματίων, των Φιλικών Σιλόγων, των Κοινήσεων Μπολίση και των Αγορτών πρέπει να ενισχυθεί και να επεκταθεί. Πρέπει να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί η του εργατικού κοινού που πρέπει να αμφισβητήσει του εθνικού στόχου, του μεγαλοδοτισμού τη κυβέρνηση και των μεγάλων στόχων του ελληνικού κεφαλαίου που διεκδικεί ευρύτερο ρόλο και ευρύτερο τμήμα από τον καταμερισμό παγκόσμια του κόσμου της εργασίας, του καταμερισμού εργασίας και την απόφαση ως το ένα μεγαλύτερο κομμάτι από την υπεραξία που παράγει ο κόσμος μας. Αυτός ο κόσμος πρέπει να επενσφυστεί τα δικαιώματά του, πρέπει να αφηθεί τα μνημόνια και πρέπει επιτέλους να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Εμείς δηλώνουμε, δεν πολεμάμε, δεν τα για είπα ΝΑΤΟ ΕΕ ελληνική ελιγαρχία. Δεν πολεμάμε. Δεν καταστέλλουμε για τους ευρωπιστές, για τους τραπεζίτες, για τους βιομηχανου, για τους καναλάρχες, για τους εργολάβους. Είμαστε στο πλευρό της εργατικής τάξης και εκεί βρίσκονται τα στρατηγικά μας συμφέροντα σαν μήματα της τάξης. Καλό σας βράδυ και καλούς αγώνες. <Τι> Auf dem Weg ins Nirgendwo zweifelhafter erscheint Wär unter uns das Vaterland nicht wie ein schönes Weib Wenn Nigger frei und Judenarm so wie ein Blasserlei Ist das Leben, ist das Sein, nicht wie es schon mal war Kanackenhaus und Aare schreien, wie schön es damals war Μποκαλόι, τα sich die Dummen, weil Dummheit Ich ich auf ich auf eure Oh god it's all over